Ελλάδα, γεια, σου. γεια σου, με την πουστιά και τη γυφτιά σου. Είμαι ο Κυριάκος Μισοτάκης. Χώρα του λύσε και του δέσε. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκαθαρα. Του δε βαριέσαι και του χέσε. Και σας μιλάω ειλικρινά θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ο ένας είναι ο Κυριάκος, ο τελευταίος είναι ο, το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο Νίκος ο Παπάς. Ταυτίζεται με αυτή την έννοια, τι δύο λέξει, ηθικό πλεονέκτημα. Έχει πόδια, έχει σάρκα, έχει μυαλό, έχει φωνή, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τα έκανε όλα για το καλό τη χώρα, επειδή το είχαν ζητήσει οι Ισραηλινοί και αναγκάστηκε να πάει εκεί και επικοινωνούσε με τον Μιονή, τον επιχειρηματία που είχε δική του ατζέντα. Σύμφωνα με ο έλεγε, και προσπαθήσω να του πει ότι να έχει τη δική του ατζέντα, αλλά να μην συμπίπτει αυτή η ατζέντα με την ατζέντα του μεγάλου Μαξίμου, τη κυβερνήσεω δηλαδή και του τόπου. Πολύ ωραία όλα αυτά και βγαίνει συνεχώ ο Νίκο Παπά. Οπότε μπορούμε να κάνουμε τι συγκρίσει γιατί άλλα λέει το η μια, στη μία εκπομπή και άλλα λέει στην άλλη εκπομπή. Όπω έχετε ακούσει, γενικώ το θέμα είναι κουραστικό και βαρύ. Διότι όπω συμβαίνει σε τέτοια θέματα, ξέρουμε όλοι δεν θα βγει ποτέ η αλήθεια, δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Ο ένα αντίπαλο δίνει για τον άλλον πολύ συγκεκριμένα αποσπάσματα ώστε να βγει το συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αυτά τα έχουμε ζήσει πια, τα έχουμε μάθει, έχουμε μια επάρκεια για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα σάπια. Θέματα που είναι συνεχόμενα. Υπάρχουν συνεχώ. Απλά έρχεται μια κυβέρνηση, βγάζει τις άλλη τα άπλυτα. Και αυτό συνεχίζεται με φοβερή και τρομερή συνέπεια. Στη γενική σούμα, υπάρχουν άπλυτα. Ανάλογα ποιο θα τα βγάλει και πώ θα τα α, παρακολουθήσει ο κόσμο, το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ή άλλο κοινό. Έτσι λοιπόν, βγαίνει το πρωί χτε, βγαίνει και χτε το βράδυ. Ο Νίκος Παπάς δίνει δύο συνεντεύξει μέσα στη μέρα. Στο, στην ΕΡΤ το πρωί, στο ΜΕΓΑ το βράδυ και η ερώτηση που πέφτει είναι τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε μαγαζί, ποιον εννοούσε όταν ε, μιλούσε για μαγαζί και για ατζέντα του μαγαζιού και απαντάει κύριε Παπά, όταν λέτε το μαγαζί σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε το μαγαζί του κυρίου Μιονί. το μαγαζί του enfin tenía βεβαίως ήταν τεράστιο το μαγαζί του κυρίου Μιονί. το μαγαζί του κυρίου Μιωνή το μαγαζί ευελίωση, τεράστιο, το μαγαζί του κυρίου Μιωνί. Ο έχει ακούσει τη συνομιλία και ο οποίο έχει διαβάσει το κείμενο, ξέρουμε όλοι ότι μιλάει για το μαγαζί του Παπαγγελόπουλου. Είναι πεντακάθαρο, δεν χρειάζεται καμία απολύτω διάψευση, ό,τι και να πει, αυτό είναι. Το προσπερνάμε. Σημασία έχει τι λέει αυτό που δέχεται την κατηγορία. Και εδώ ακούσατε χτε βράδυ στο δελτίο του Μέγκα να λέει ότι εννοεί το μαγαζί του Μιόνι. Το πρωί, που το ρώτησε και ο Κοταρίδης στην ΕΡΤ είχε άλλη απάντηση. Η ατζέντα του μαγαζιού. αναφέρεται σε ατζέντα του μαγαζιού. Και πολύ το μάξιμο Μιλάω σε μία ή δύο για τα συμφέροντα τη χώρα, κύριε Κοταρίνη. Κύριε Παπά, όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε. Το μαγαζί, ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κυρίου Μιουνίου. σου. Για σου. Και την Yeah, yeah, yeah, yeah. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ Μα, Γελάμε ήδη, αν δεν είχαμε και άλλα θέματα Θα γελούσαμε και περισσότερο Μια κρίση δηλαδή που υποβώσει από κάτω Και που φαίνεται και από τον τουρισμό Ότι δεν θα είναι τα πράγματα έτσι όπω αναμένονται Και θα είναι μεγαλύτερη αυτή η κρίση από Σεπτέμβριο Αλλά ετούτοι έχουν τα δικά τους Πρέπει να αποδείξουν ότι είναι βρώμικοι Ο ένας βρώμικος κατηγορεί τον άλλον βρώμικο Χρόνια γίνεται αυτό Ανεξαρτήτω χρωμάτων και κυβερνήσεων, και προσπαθεί ένα μικρό κομμάτι του λαού να δει ποιο είναι πιο καθαρό. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν την πολύ συγκεκριμένη άποψη για το τι ακριβώ γίνεται. Ο Νίκο Παπάς είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από το ότι είναι το ηθικό πλεονέκτημα, με την έννοια ότι κάνει αυτό που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε κάτι και το βλέπουμε. Είναι τόσο χειροπιαστό που δεν θέλει καμία απόδειξη. Και προσπαθούν να σε πείσουν, το κάναν και όταν ήταν κυβέρνηση, ότι εμεί έχουμε το πρόβλημα. Εμεί είμαστε τρελοί, τυφλοί, δεν βλέπουμε. Και το σωστό είναι αυτό που λένε αυτοί. Ενώ όλοι έχουμε άποψη για το ακριβώ αντίθετο. Όχι. Ο παππάζ λοιπόν το κάνει πολύ έντονα, με ανόητο τρόπο, όχι επειδή είναι ανόητο ο ίδιο, το ακριβώ αντίθετο. Επειδή είναι τόσο στριμωγμένο που δεν μπορεί να μπαλωθεί με τίποτα όλο αυτό που έχει πει και έτσι όπω το έχει πει. Είδε και από εδώ Ιδωκυριακό Μητσοτάκη και δεν ήθελε να μιλήσει μετά εδώ. Και βρήκε κάτι παιδάκια που σπουδάζουν και μαθαίνουν ελληνικά σε διάφορε γωνιέ αυτού του πλανήτη και έκανε τηλεδιάσκεψη. Με αυτά θα ακούσουμε την πρώτη τηλεδιάσκεψη. Εσένα, πώς ελέγχεται. Τέιλορ. Και τα ελληνικά τα μιλά πολύ καλά, βλέπω, ε. Λίγο. Ελληνικό Λίγο. Τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή στο ποδόσφαιρο. Μη Λονδίνο. Αλλά δεν μου λε, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Ε δουλειά εργοστάσιος έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναβάζεις να σε, να σε καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά oh yes, κουβέντος να τα μάθεις πολύ πολύ καλά ποια τσαπέλες, εγώ δεν καταλαβαίνω οι τσαπέλες ναι ναι, εγώ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, εδώ διακρίνεται το χαμόγελο στη φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλάει με μικρά παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά, ελλήνικος και κουβέντος, οπότε είχε αυτή την γλύκα πέρα από τα μέσο στο Μαξίμου γλύκα, γιατί απ' έξω γίνεται το μακελιό, μπορεί και μέσα στο Μαξίμου, όπως ε, βλέπουμε και μπορούμε να καταγράψουμε τις τελευταίες κυρίως μέρες. Ε, τι έφτεξε, έφτεξε ποιο ήταν η αιτία, ποιο βοήθησε και πή, τα πήγαμε καλά με την πανδημία μέχρι τώρα και δεν είχαμε του αριθμού, του μαύρου που είχαν οι άλλε χώρε. Ο Αργύρης Δινόπουλο, προεμβουλευτή και δημοσιογράφος για πάντα, κάνει μια εκπομπή και καλεσμένο το Βασίλη Λεβέντη. Η κυβέρνηση πάντω στην κρίση του κορονοϊού πρέπει να παραδεχθεί ότι θα πήγε καλά. Σε τι θα πήγε καλά, ε, Συγγνώμη. Επειδή έδωσε 500 ευρώ. Όχι, επειδή έδωσε. Υγειονομικά, υγειονομικά. Υγειονομικά, επειδή μεθαναν ναι. Δηλαδή, πρέπει να πεθάνουν περισσότεροι για να είμαστε αποτυχημένοι. <laughs> δεν το έκανα. άλλα κράτη είχανε. Είναι αλήθιο θεός. ότι στα Βαλκάνια. Εγώ δεν νομίζω να βοήθησε ο Μητσοτάκη. Ε, να είχαμε λίγους τώρα. θανάτους. Ε, είσαι Ο είσαι άδικος, ο είσαι άδικος <laughs> <laughs> Είναι <laughs> ε, θέλημα Θεού το ότι είχαμε λίγους θανάτους. Αθάνατη Ελλάδα Πάει η Ελλάδα! Πάει Ελλάδα, κύριε Γιώργο! Χώρα του άρπα και του φέρε Παναγία μου! Χώρα του πάρε και του δώσε Ο πλαστήρας έτρωγε φακές Του αρπακούλα και του σώσε Είναι ε, θέλημα Θεού το ότι είχαμε λίγους θανάτους Ο Θεός μας έσωσε, τα λέει εδώ Βασίλη Βασίλης Λεβέντης, ενώ την Ντινόπουλος του λέει ότι τα οφείλουμε όλα αυτά στο σωτήρα ημών Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι, λέει: Οφείλονται ε, ο μικρό αριθμό των νεκρών στον Θεό. Θέλει μα Θεού. Ο Θεό είναι από πάνω, διάλεξε εμά. Την Ιταλία τη ε, έκανε αυτό που τη έκανε, την Ισπανία, την Βραζιλία τώρα, την Αμερική. Όχι, τι άλλε χώρε δεν νοιάζεται καθόλου ο Θεό. Νοιάζεται μόνο για την Ελλάδα. Αγαπάει την Ελλάδα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, να το παραδεχτούν και άλλοι λαοί, για να ξέρουν τι ακριβώ τους περιμένει να γυρίσουμε λίγο πάλι στον Νίκο ο παπά μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο διάλειμμα όχι ότι ο παπά δεν είναι ευχάριστο διάλειμμα αυτός κι αν είναι ευχάριστο διάλειμμα γιατί έχει τέτοια έπαρση ε, που νομίζει ότι όλοι οι άλλοι είναι σιριζοτρόλ και τον ακούνε όταν δίνει τις εντολές ενώ είναι σκεπτόμενοι ή αν όχι σκεπτόμενοι περιπτώσει που αμφισβητούν οτιδήποτε ακούνε τι εννοούσε, τι εννοούσε γιατί συνέχεια οι ερωτήσεις που γίνονται είναι αυτού του τύπου. Έχουμε διαβάσει όλο το κείμενο, έχουμε ακούσει όσο ακούγεται η συνομιλία, έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι είναι η φωνή του. αυτός είναι που μιλάει, στην Κύπρο μάλιστα. Και οι ερωτήσει των δημοσιογράφων είναι τι εννοείτε όταν λέγατε αυτό. Είδαμε και ακούσαμε στο βίντεο ε, τη συνομιλία σα να αναφέρετε κάποιοι έβγαλαν να ε, βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Είναι η δική σας φωνή αυτή κύριε Παπά που ακούσαμε. Είναι η δική μου φωνή ναι και βεβαίω αναφερόμουν στις ε, business που κάνει και έκανε ο κύριος Παπαστάγλου με τον κύριο Μιονή και κομμάτια αυτής της ε, δραστηριότητας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ε, πολύ πρόσφατα. Και αναφέρομαι στην υπόθεση με τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ για τα οποία προφανώς είχε παρέμβει ο κύριος Αμάρας το 2013. Έτσι λοιπόν ακούμε ότι ενώ μιλάει με τον επιχειρηματία Αμιονή του λέει στον τρίτο ενικό ότι κάποιοι άλλοι έβγαλαν, τρίτο πληθυντικό, ότι έβγαλαν ε, χρήματα. Δηλαδή μιλάει σε κάποιον ε, που σύμφωνα με τη δήλωση που μόλι ακούσαμε αναφέρεται σε αυτόν. Τα λεφτά τα έβγαλε ο Μιονί και δεν του λέει εσύ έβγαλε. Λέει έβγαλαν κάποιοι λεφτά ή βγάζουν κάποιοι λεφτά και ε, αυτό είναι κόντρα στην ατζέντα που έχει το δικό μας μαγαζί. Όπου δικό μας μαγαζί εννοεί είτε ασυμφέροντα τη χώρα, σύμφωνα με τη μία εκδοχή, είτε. Τον, το, το είπε το άλλο, ε, τα, ναι, ή τα συμφέροντα τη χώρα, ή πάλι τον μειονεί. Ε, όλα μαζί. Ένα μπέρδεμα. Προσπαθούμε τώρα και εμεί εδώ, δεν θα το κάνουμε συνέχεια. Απλά σε δύο-τρει κραυγαλέ ατάκε, γιατί όταν βγαίνει να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, υποτίθεται, ετοιμάζει ένα όπλο στάσιο Και λε συνέχεια τα ίδια. Μάλιστα, όταν βγαίνει και δύο-τρει φορέ τη μέρα, πρέπει να είσαι απολύτω συνεπή, γιατί καραδοκούν όλοι από πάνω να πιάσουν την αντίφαση. Και εδώ δεν είχαμε μόνο μία αντίφαση, είχαμε πολλέ. Όταν λέτε κάποιοι βγάζουν λεφτά, <coughs> πολλά λεφτά. Τα 2,6 Αναφέρεστε... εκατομμύρια, <coughs> κυρία Ναγνουστοπούλου. Αν συμφωνείτε με κύριο Μιονί. Ναι, τα 2,6 εκατομμύρια με ένα έμβασμα είναι πάρα πολλά λεφτά. Σα απαντώ και σα ρωτάω. Είπατε συγκεκριμένα, κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Έχω... Στον συνομιλητή σα δεν θα ήταν λογικό να του πείτε βγάζει λεφτά. Μα και αυτό του εξήγησα. Του είπα ότι εάν η δική σου επιχειρηματική ατζέντα είναι ενάντια στα συμφέροντα τη χώρα, εκεί πέρα θα μα βγάλει απέναντι. Εάν δεν είναι, μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Μα τώρα είπε ότι αυτά τα λεφτά τα πήρε ο Σαμαράς και τώρα λέει ότι μπορείς εσύ να βγάλεις αυτά τα λεφτά αρκεί να μην έρθει σε κόντρα με τη δική μας ατζέντα ε, Όλο μαζί δεν βγάζει νόημα δεν περιμέραμε να βγάλει και νόημα τελειώσαμε με αυτά, έχουμε λίγο παπά ακόμη για σήμερα το πρωί βγήκε μαζί με τον Άδωνη στο Γιώργο Παπαδάκη, τους είχε μια ώρα Βριστήκανε, κάνανε αυτά που αναμένεται να κάνουνε, προσέφεραν από λαυστικές τηλεοπτικές στιγμές, όμως εδώ θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο Μεγαρό Μαξίμου μέσα, να ακούσουμε τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα ακόμη παιδί που προσπαθεί να μάθει ελληνικά από το εξωτερικό. Εσένα πώς σε λένε? Ο Ωλαθ, ο Μαγιάρό, ο Βασιλιά του Βάικινγκ. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά βλέπω, ε. Fake news. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνει στον μεγαλώσει. Μάγειρα στα γκουρμέ μαγαζιά γιατί είμαι και λίγο λιγόρι. Έτσι, να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Να, να σε καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά. Συπητήρια. Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά. Nobody is perfect. Τι θέλεις τι σπουδά να σπουδάσει, Να φύγει ο Τσίπρας. Μπράβο. Πού είναι η γιαγιά στην Ελλάδα? Στο χρονοδούπαλο τις ιστορίες. Μπράβο. Πολύ, πολύ ωραία. Να παραμείνεις πάντα υγιής, Κυριάκο. Ναι, ναι. Εγώ, εγώ ναι, σε ναι, ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά παιδιά, δεν είναι Ελληνόπουλα ακριβώ, αλλά θέλουν να μάθουν τα ελληνικά και του έκανε την τιμή ο πρωθυπουργό τη χώρα χτε να συνομιλήσει μαζί του μέσω τηλεδιάσκεψη διαδικτύου και έχουμε αυτού του πολύ ωραίου και κατατοπιστικού και πολύ αισιόδοξου και φωτεινού διαλόγου. Εδώ ένα μήνυμα από την Μαρία, μα ακολουθεί καιρό. Για άλλη μια φορά, μου λέει, βιάστηκε να υιοθετήσει την άποψη τη Νέα Δημοκρατία μακρύ χέρι ω μακρύ χέρι τη και να ξαναεκτέθηκε. Και ξαναεκτέθηκε. Άκουσε το μονταρισμένο ηχητικό πολύ σχολαστικά. Ιστερόγραφο. Εξαιτία σου το κουκουέ χάνει πολλού ψήφου. Να γιατί στη Χούντα του Μητσοτάκη εσύ έχει δουλειά, Ρουφιάνε. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Μαρία, να σε πάντα καλά με αυτόν τον τρόπο σκέψη. Την καθαρή σκέψη θέλω να πορεύεσαι. Να γράφει τέτοια μηνύματα, να σκέφτεσαι με αυτό ακριβώ τον τρόπο. Και να μπορούμε να επικοινωνούμε και με αυτόν ακριβώ τον τρόπο. Τώρα κάτι που θα μα στεναχωρήσει όλου ε, είναι ο Βελόπουλο Θελοπών, ο οποίο ε, του έχουν μπει σκέψεις, των οποίων έχουν εμπαύρε σκέψει, εδώ και καιρό, αλλά όσο περνάει ο καιρό στις διατυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ξέρετε, όταν θα φύγω από το ελληνικό κοινοβούλιο, μπορεί να είναι αργά, μπορεί να είναι σύντομα, μπορεί να είναι πολύ καιρό μετά. Θα νιώσω μια ανακούφιση και μια ικανοποίηση. Γιατί ανακούφιση γιατί δεν μπορώ άλλο να ασφικώ σε, σε ένα κοινοβούλιο το, στο οποίο είναι στη όλα. Πραγματικά είναι στημμένα όλα. Όλα εκεί μέσα ανεστεμένα. Θα αισθανθώ λοιπόν μεγάλη ανακούφιση. Έλοκών διαγωνικών, μυμονικών. Είβι ζαντινών. Ή Βυζαντινών, τελοπών, απορροφητικών, εντερικών, κάνει θράψη. Το Βυζαντινό νομίζω έσωζε από τον Κορνοϊό, αν δεν κάνω λάθο. Να, γιατί στοθήκαμε, πού είναι ο Λεβέντζι να τα παραδεχτεί. Όχι επειδή ήταν θέλημα Θεού, επειδή ήταν θέλημα Βελόπουλου. Και φαρμάκου Βελόπουλου, να μείνουμε λίγο στον κύριο Βελόπουλο. Ο οποίο έχει απογοητευτεί, μπορεί να φύγει, θέλει να φύγει, τον βαραίνει πολύ Βουλή, αλλά δεν φεύγει όμω. Κάνει τα πάντα για να μείνει μέσα και φαντάζομαι όταν γίνουν εκλογέ πάλι θα κάνει τα πάντα για να είναι μέσα. Ε, για τον πολύ απλό λόγο ότι μπορεί κάποια στιγμή, εγώ δεν το αποκλείω, να κυβερνήσει κιόλα. Από την άλλη, θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Εγώ μπήκα στη Βουλή, μπήκα όμω σε ελληνική λύση, με του Για ένα και μόνο λόγο. Για να λέμε την πραγματικότητα, να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό και με επιχειρήματα και πρόγραμμα να αλλάξουμε την Ελλάδα μαζί. Αν ο ελληνικό λαό φρονίσει εμπάση πτώση, ότι πρέπει να το κάνει. Να μας ψηφίσει και να κυβερνήσουμε. Να μας ψηφίσει και να κυβερνήσουμε. Όσος Χριστός δεν και όλα τα κακά σκροπά. Από εκεί πέρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω Εγώ σα τα είπα Εγώ σα τα είπα και μήπτω τα σχήρας μου Εγώ σα τα είπα Πολύ σχολαστικά Τα είπε, είπε ότι μπορεί να φύγει Ότι δεν θέλει να είναι εκεί μέσα Ότι τον βαραίνει πάρα πολύ κατάσταση Θα ανακουφιστεί, θα ανακουφιστεί Όταν φύγει από... Εκεί, οπότε τα είπε πολύ σχολαστικά όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος και εσείς πια πρέπει να πράξετε τα δέοντα. Έχουμε άλλο ένα παιδάκι, αυτό ξέρει καλά ελληνικά, που συνομίλησε χτες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν μια επίσης ακόμα πολύ γλυκιά στιγμή. Εσένα πως σε λένε. Γεια σας. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα. Και τα ελληνικά τα μιλά πολύ καλά, βλέπω, ε. It's too good to be true. Τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή στο ποδόσφαιρο, δεξιό όρθιο. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Βαρουφάκι. Έτσι, να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Είμαι ένα αθώο πουργητάκι. Κάθε με στο κλαδάκι μου ήσυχο. Να είσαι καλά και να μελετά πάντα τα ελληνικά. Θα σα γδάρουμε. Τι θέλει να σπουδάσει, Του διδήμου γεννητικού αδένα. Να τα μάθει πολύ πολύ καλά. <laughs> Αύριο είναι στα εγώ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το διάλογα Ήταν μια συνομιλία πολύ τρυφερή, πολύ ωραία στιγμή, το πιάνετε στη φωνή και στο χρώμα της φωνής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τρία αγοράκια που μίλησε, αλλά μίλησε και με ένα κοριτσάκι. Εσένα πως σε λένε. Γαλα, βλάχας. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά βλέπω ε. Υπάρχει ένα σοκολατάκι, κάτι. Τι ομάδα είσαι στην Αργεντινή, στο ποδόσφαιρο. Κολομβία. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνει στον μεγαλώσεις. Κόλος. Εξαιρετικά. Λευτεριά στον αγωνιστή Σάβα Ξερό. Έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Τον πέρνης ένα ε, ε, να αλλάξω Να είσαι καλά και να μελετάς πάντα τα ελληνικά <σοβεί> Να τα μάθεις πολύ πολύ καλά Να, να, να Και πώς η, η εξοικείωσή σου με την Ελλάδα η, Πώς προέκυψε Πρέπει, η, η χώρα θέλει να κανιθεί <σοβεί> Να, <σοβεί> να <σοβεί> κανιθεί <σοβεί> σωστά Μπράβο, πού είναι η γιαγιά στην Ελλάδα Στα εξάρχεια Θα κάνεις, θα κάνεις και ωραία μπάνια ε Εγώ έχω λομπάγκο Μπράβο Θα πεθάνεις, να θα πεθάνεις Πολύ ωραία Αθανατή Απαγορεύεται το πτήν Παράσιτο του σου Την ψήφα του ελληνικού λαού την έχουμε πάρει εμείς αυτή τη φορά Αντροκλευτών και ονόν. Εμάς εμπιστεύει ο ελληνικός λαός Ιστού τους το των αιώνων Αμή, άμα το λέτε Αθάνατη Ελλάδα αυτοσού Απαγορεύεται το πτήν Παράσιτο του Εδώ παπάσε που αυτό πακούτε. Κάθε μέρα μία με δύο τα παραπολιτικά 21, τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά πάρτε, μην διστάσετε. Εξομολογηθείτε. πείτε ό,τι σα απασχολεί. Βρίστε αυτά τα προτιμάμε. κάντε τα ίδια εδώ. Είναι το μέλη του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. www.ellinofrenianet.gr Είναι το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Έχουμε και στο YouTube το «Ellinofrenia Official». Εκεί από κάτω μπορείτε να κάνετε γραφή και να τσατάρετε όπως κάνετε κάθε μέρα. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτες διαφημίσεις. Παρακαλώ. Λεγαλή μέρα. Καλημέρα. Εγώ καιρό να σα πω έτσι. Πολύ με αυ... Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Βρωμάει, με βλέπετε. Βρωμάει. Πολύ μπόχα. Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. αναπνεύσουμε. Ένσεν κακήθεν. Και κακήθεν, και κακήθεν να Το κακήθεν είναι που μα έμπλεξε. Με αυτά που ακούω ε, γύρω από αυτά που εξετάζει η προανακριτή. Βεβαίω, κατάλαβα. Στόφο νόημα τα πάντα τα έχουμε. Σε... Όλα τα παλιά αγοράζω. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Σε κακήθεν, ε; Κακήθεν, κακήθεν. Με ίδια. νόημα και το γεια, γεια. Δεν έχει ιδέα πόσο μου έχει λήψει. Πώ στο διάλειμσε μόλι. Αλλά μην αρχή στα μπει. Μόρι πώ το διάτανο ή ρωτάει ο κόσμο, έχω γίνει Ρζίνη, νομίζω να την ικακοποίησα και σε παράτησα. Δεν θέλω να μείνει καμιά επόνια σε βάρο σου, δεν έχει καμπία. Θα μένω να σε βάρου μου όμω. Όχι, όχι. Όμω. Θέλω όμως. να τη ξεδιαλίνω. Σε διάλειμμα. Ε, Διαπίστω ότι απολαμβάνω την ε, εκπομπή εξή σου ε, ή και περισσότερο, ε, χωρί να τηλεφωνώ. Μάλλον ξέρει ο κύριο Βασίλη. Να γυρίσει κύριε Βασίλη, δεν τρέπεσαι βρετσόκαρο. <σχεύε> που θα φτάσει τον κύριο Βασίλη, Σούργελο. Που στο διάτανο είσαι, νε, Μωρή. Ε, Επίση, σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να αναθερμάνουμε τι σχέσει μα. Α, νομίζω ότι άμα μου λείψει ε, θα γίνει πιο hot. Δεν σου λείπει. Μου λείψει, αλλά δεν πιστεύω εγώ σε αυτά. Εγώ πιστεύω ότι η παρουσία φέρνει κοντά, όχι η απουσία. Λυπάμαι. Ε, είσαι αυτή τη άποψη. Ε, βεβαίω. Είναι του ουσιαστικού τώρα, όχι του παπατζιλίδικο τώρα, του πρώτου επίπεδου. Ε, Επίση, θέλω να συμφωνήσω ότι είσαι όντω αν αντικαταστατό, όπω το είπε ο ο χθε. Τι είπε? Ότι είσαι ένα αντικατάστατο. Είπε για μένα δυστυχώ λόγια. Ναι. Μπράβο του. Καλά, χθε σε δεν, το θυμάσαι. δεν με ακούω, Μωρέ, δεν με ακούω. Με βαριέμαι. Βαριέσαι και εσένα και το θύμιο. Με, με κουράζω πάρα πολύ. Τόσα χρόνια με ακούω κάθε μέρα. Πόσο, Νησάφ. Ε, νησάφ. Και αυτά τα χρόνια θέλω να πω και εγώ τώρα. Γιατί με όλη τη φωσαρία των τελευταίων ημερών ναι. ε, για τα 20 εκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση στα Μούμου Ένα, Λιβανίζουν όλη, όλη την ημέρα τον Κούλι, το, το Μωυσί, το Σωτήρα Ραϊμόν. Βεβαίω. Σκεφτόμουν ότι αναδεικνύεται ακόμα μια φορά η δική σα συνεπή και αταλάτε στη στάση τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο. Πώ είναι αυτά? Δεν υπάρχουν άλλε φωνέ σαν και εσά. Πε τα να μην τα λέω εγώ. Έλειψε, αλλά μπράβο. Ντρέπομαι, ντρέπομαι. Πε τα εσύ. Να τα λέω εγώ ένα... για μένα, για μα. Θέλω να σα πω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πολλοί ακροατέ. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε που δεν είστε αντικειμενικοί, όπω όλοι εξαρτώνται. Αλλά έχετε διαλέξει να είστε με την πλευρά των πολλών και να γίνετε η δική μα φωνή. Εντάξει. Οκ, okay, το μη ακούω. Μην κοκινήσει, μη κοκινήσει. Το ακούω, το κοκινίζω, αλλά επειδή είμαι σεμνό, όχι Δε είμαι σε πνό σκοκκινής Τέλος πάντων. Γι' αυτό. Λοιπόν, χάρηκα. <Κιλίκο> δεν είσαι εντάξει. Ο Γιάννης απ' τα βουνά της Πίνδου. Γιάν σου ας... Γιάννη πινδιέ. Άσε, μιλές χαζομάρες. Πινδιώτη. Μιλές χαζομάρες. Ό,τι <σπάει> θέλω θα λέω. Καλά κάνεις. Μαζί σου είμαι. Καλά τι μιλές μιλές χαζομάρες. Ό,τι θέλω θα λέω, ό,τι θέλω θα πω. Αυτό αυτό αρέσει. Διότι δεν σου είναι ομορφώθημος Θα σου κάνω τον μπουζούκι έτσι για σπάσιμο. Περίμενε, Σύντροφε, περίμενε. Πρώτα, δεν μου έβαλε τον Άρη, σηκώνουμε πολλά πρωί. Και δεύτερον, για την αυριανή μέρα για, για, για, για, τις, 23, το, για τις 22 του Ιούνιου, για χτε δηλαδή, θα έπρεπε να, να βαρέσει τον εθνικό ύμνο του Ελλά. Διότι αν δεν ήταν οι Έλληνε αντάρτε με τον Άρη Περοχιώτη. Θα η... ήμασταν ένα μονακό, τα ξέρω. Περίμενε, και η Ευρώπη και η Ρωσία θα μιλούσαν και Θα ήταν όλοι ένα μονακό. Ε, hey, βλέπει τι πάθαμε του αντάρτε του Έλληνε. <laughs> λοιπόν, είμαι, είμαι ευτυχή που είμαι απόγονος των ανταρτών του εάμελας; Χαίρετε. Εγώ ευτυχία. Γεια. Yeah. Απαγορεύεται το πτύν. Το Εδώ παίζουμε τι τις κουμπάρες. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Όνας, Η διαχρονική... Ελλάδα με μερικές ατάκεις και το πολύ ωραίο τραγούδι εποχής αλλά ταιριάζει και στη σημερινή του Χάρι Κλίν. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια αποκλειστική είδηση που θα προκαλέσει σάλ. 37 νέα κρούσματα του COVID-19 εντοπίστηκαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Οι βρωμιαρέοι ΣΥΡΙΖΕΙ με τα γλωσσόφυλλα που δίνουν και του μπάφου που κάνουν κόλλησαν ο ένα στον άλλον και τώρα ψοφολογάνε. Η υγειονομική βόμβα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ απειλεί την κοινωνία και γι' αυτό σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ το μολυσμένο κτίριο μπαίνει σε καραντίνα για 15 μήνε. Απαγορεύεται η είσοδος, αλλά εξοδός από αυτό των βρωμιαρέων που έχει μέσα. Στην περιφλούρηση συμμετέχει αυτοπροσώπως ο ίδιος ο Νίκος Καρδαλιά. Ολονυχτία για να εξορκιστεί το κακό, διοργανώνουν έξω από το μολυσμένο κτίριο οι βουλευτέ της Νουδού, προεξέχοντος του Θάνου Πλεύρη και του Κώστα Κυρανάκη. Στην Ολονυχτία, που θα λάβει χώρα απόψε το βράδυ, θα ψάλουν απολιτίκια και κοντάκια, ενώ κεντρικός ομιλητή και εξορκιστής του κακού θα είναι ο βουλευτή τη Α Αθηνών, στολίδι τη Βουλή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Θα φορεθεί μαύρο, θα μοιραστούν κό Μπινή της φυλάκησης για τον Αλέξη Τσίπρα πρότεινε ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντώντας σε ερώτηση που έθεσε μόνος του στον εαυτό του. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, επικαλούμενος στοιχεία από τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κατέληξε σε αυτή την πρόταση με γνώμονα τον σεβασμό στη δημοκρατία και τους θεσμούς, όπως είπε σε, ανέκδο... ε, όπως είπε σε σχετική δήλωση. Παραλίγο πρόεδρο τη Επιτροπή των Επιστημόνων για τον COVID-19 να ήταν ο ψευτογιατρός που απασχολεί την επικαιρότητα τι τελευταίε ημέρε. Ο ψευτογιατρός είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Υπουργού Υγεία Βασίλη Κικίλια και έτσι παραλίγο να τον προτείνει για την κρίσιμη θέση. Το οξυδερκέ πνεύμα του Υπουργού αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή τον απαταιώνα και τον έκανε πέρα, αποδεικνύοντα ότι η αριστεία είναι καθημερινή κατάσταση. Of mind. Καιρός Με το ζόρι κρατάω τα νεύρα Πού θα πάει Αυτά Αυτή ήταν η τίτλη Από την ελληνική αστυνομία Αυτά συμβαίνουν στη χώρα Δεν τα παρουσιάζουν τα άλλα κανάλια Γιατί τα έχουν πιάσει όπως ξέρετε Και παρουσιάζουν τις γνωστές ατζέντες Ενώ εμείς εδώ παρουσιάζουμε την πραγματική Ατζέντα, ε, συνεχίζει αυτή η ακροάτρια η Μαρία και λέει τι Σόη Μαγνητόφωνο είναι αυτό θύμιο που γράφει μόνο τα δικά μας και όχι τον άλλον Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η κουβέντα προφανώς ε, Αν έχετε καταλάβει στην συγκεκριμένη περίπτωση και με τον Νίκο Παπά και με τον ΣΥΡΙΖΑ Έχουμε ξεκάθαρη άποψη, κάποιοι μπορεί να το λένε προκατάληψη, κάποια άλλη αιμονή Κάποιοι άλλοι μπορούν να λένε τα έχετε πιάσει και τα λέτε αυτά. Καμία αντίρρηση, πείτε ό,τι θέλετε, προφανώς δεν μπορούν να είμαι στο μυαλό σας. Αυτό που μπορώ να σας πω που υπάρχει στο δικό μου το μυαλό και αποδεικνύεται 20 χρόνια τουλάχιστον, είναι ότι έχουμε, προ... έχουμε άποψη, πολύ συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά που έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ξεκίνησε... Πετάζοντα λαγού και πετραχίλια πριν 5-6 χρόνια. Αμέσω μετά φαινόταν ότι δεν μπορεί να τηρηθεί τίποτα από όλα αυτά. Στοιχειοδό, όποιο ξέρει πώ δουλεύει η Ευρώπη, πώ δουλεύει η αστική δημοκρατία και η οικονομία του καπιταλισμού, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά. Έταζε, έταζε, τα πίστεψε ο κόσμο. Υπήρχε μια ανάγκη του κόσμου να πιστέψει για να φύγουν οι βρωμεροί οι προηγούμενοι. Οπότε πήγε με τα μούτρα εκεί. Καπάκι, άρχισαν οι συμβιβασμοί, οι κολοτούμπε σε όλα τα θέματα, όμω σε όλα τα θέματα. Με κορυφαίο βέβαια το μνημόνιο εκεί που έλεγε θα φέρουμε με τίποτα μνημόνιο, Κατάφραναν, βάλαν και τον κόσμο σε αυτή την πρίζα, του ψήφισε και δεύτερη φορά. Όταν λοιπόν κάποιο φέρεται τόσο αλήτικα σε πολιτικό επίπεδο και σε δημόσια θέα, θα φερθεί αλήτικα σε όλε τι πτυχέ. Είναι μέσα του τέτοιο. Σκέφτεται έτσι. Δεν το κάνει για λόγου συγκυρία. Οπότε όλα αυτά που ακούμε από τον παπά δεν πολύ ασχολούμαι κι εγώ, γιατί μου φαίνονται και ελαφρώ βαρετά. Απλά στα κραυγαλαία σταθήκαμε σήμερα, γιατί οι απαντήσει που δίνει είναι φτηνιάρικε. Περιμέναμε λίγο πιο σοβαρέ και τεκμηριωμένες απαντήσει, γιατί όταν κάποιο κατηγορείται, υποτίθεται ετοιμάζει μια σοβαρή επιχειρηματολογία. Άλλα τη μία στιγμή, άλλα την άλλη στιγμή. Ξέρω σα ενοχλεί, γιατί. Βλέπετε του Σιριζέου ή όσου έχουν πιστέψει σε αυτό το κόμμα. Βλέπετε ότι κλονίζεστε κάπω. Ο παπά, το ηθικό πλεονέκτημα που τον λέμε εμεί, είναι πρόβλημα όντω για το ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρόβλημα ο τρόπο σκέψη αυτού του, του τύπου. Οπότε είναι ένα βάρο, δεν μπορεί να πεταχτεί. Λογικό γιατί μαζί με αυτόν θα πεταχτεί και ο πρόεδρο Σονίνιν του κόμματο. Από εκεί και πέρα, έχετε, είναι ώρα που έχετε απόψει. Πάρτε μέσα να τι πείτε όμω. Τι στέλνουμε σε ήχο. μην τι γράφετε εδώ. Γιατί εγώ μπορώ να προλάβω να τι διαβάσω. 2, 11, 18, 8, 80 θέλουμε ΣΥΡΙΖΕΟΣ, οι οποίοι οι ανθρώπου που έχουν άποψη ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ είναι μονόπαντα, δεν είναι αντικειμενικά και σωστά και έχουμε αδικήσει, έχουμε αδικήσει ανθρώπους, πρόσωπα και καταστάσεις Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν και ο Παπάς και ο Άδωνη στον ε, Παπαδάκη στον Αντένα, κάποια στιγμή ο Άδωνης διαβάζει ε, απόσπασμα ε, απομαγνητοφωνημένο από τη γνωστή συνομιλία Ως προ ώστε να, να πούμε και ένα τελευταίο να το καταλάβουμε. Λέει ο κ. Παπά ότι είδε τον κύριο Μιονί γιατί το ζήτησε η κυβέρνηση Ισραηλινή, ενώ ο κ. Σαμαράκη ήταν φίλη κλπ. Πάστε, Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, η Ισραηλινή κυβέρνηση του είπε, μόλι είδε τον κύριο Μιονή να του πει: Γεια σου, μα. Μα. Δεν έπρεπε να είναι πολύ επιλέξει τηλεόραση γιατί και πρωί. Δηλαδή, η, η, η, το υψηλό διπλωματικό επίπεδο τη συναντήσεω το υπηρεσιακό Γεια σου, σάπη, μα. Μαλά. Γιατί είπα, α αυτό, αυτό είναι το απόσπασμα. Δεν ήθελε να το πει γιατί είναι κομψός και προσέχει πάρα πολύ πώ θα τα πει όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα, τι τρει πρώτε μέρε, είχαμε αυτά που γινόταν στο κέντρο τη Αθήνα με τι μονοδρομή του Μπακογιάννη, με το μεγάλο περίπατο. Ε, την ταλαιπωρία. Τώρα κάπω έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όχι όμω τελείω. Γιατί γίνανε όλα αυτά, Γιατί δεν ερωτήθηκε κάποιο που θα έπρεπε να ερωτηθεί. Λοιπόν, αυτή η ιστορία του μεγάλου περιπάτου, πώ σου φάνηκε που έκανε ο Κώστα Μπακογιάννη, ο νέο δήμαρχο Αθηναίων. Θα το δούμε. Αυτό είναι λίγο βιαστικό ακόμη. Βασικά δεν έκανε διάλογο πρώτα. Δεν είναι σωστό ένα δήμαρχο να αποφασίζει από το κεφάλι του, ε, λε και είναι ο Ζαγοριανάκο από ε, Και τώρα είχε πάλι πίσω μου. Μα δεν έκανε, έκανε διάλογο. Μα το δε δεν έπρεπε να μου στείλει και μένα ένα φάκελο να μου πει κύριε Πρόεδρε, Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αυτό. Λάβετε το υπόψη σα ώστε να έχουμε και τη δική σα συνένεση. Θέλει ο Λεβέντη να τοποθετηθεί για τα φλέγοντα θέματα του Ελληνισμού σήμερα και ήθελε ο Μπακογιάννης να το ρωτήσει γιατί μονοδρόμησε, όχι μονοδρόμησε τις δύο λωρίδες που πήρα στην πανεπιστημιο ατόπιμα, φρικτό ατόπιμα του Μπακογιάννη το τρίτο τέταρτο στην θητεία του ελπίζω να μην επαναληφθεί Ναι Η Ελένη Λουκά είμαι αποστόλη Στα αρχή μας Πήρα να σου πω ότι σε αγαπώ και θα το πιήσω. Όχι τόσο γρήγορα, να πούμε και μια κουβέντα. Νιώθω σαν ένα κομμάτι καρδιά. Όχι κρέα, είδε. Εγώ κρέα βλέπω να σου πω την άλλη. Και πώ αγαπάς το κρέα, αγαπά. Ε, βέβαια, είμαι τέτοιο, δεν είναι δίκαιο. με το αντίθετο πώ. Λάρε να σε πιάσουν οι αντισπιστέ, να σου πω εγώ. Θα του φάω για αυτούς. Oh. Να σε τρώω και σε απλώ. Θε να το φάω, να το φάω. Θα το φάω. Άντε, ναι. Πώς μιλάς έτσι, ρε σατάνα, πώς μιλάς... Ράι, μωριά, παράτα, μας από το χάμο, Μαϊντανέ. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Όχι. <μιλήσεις> ναι. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Όχι, μωριά, η παράτα μας από το χάμο. Ε, θέλω να μιλήσω. Τι μας γιάζει εμάς, Τράβα μίλα, πήγαινε αλλού. Ε, τώρα, θέλω να μιλήσω. Τώρα δεν έχει. <μιλήσεις> Δεν τα πειράζει αυτά τα πράγματα όπω το λέει. Ποια δεν πειράζει, παιδί μου. Ποια δεν πειράζει, τι θέλω πειράζω. Δεν πειράζει τίποτα. Είναι όλα δεξιά. Η δεξιά είναι από το 1820. Κλένα από τότε. Ζωή να έχει να μα βλέπει να, να γελάει και να θυμάται. Ποιο Η δεξιά. Η δεξιά πια δεξιά από ναι, Ένα... λε. που μουριστέ. Ένα, που λέξα. Τώρα γιατί δεξιά δεν λέγαμε. Ναι, η δεξιά. Κάντε κανένα φυσικά. Και οι άλλοι σοσιαλιστέ κομμιστέ. Ωραία, έγινε. Και από τότε. Και από τότε κάνει ειδικό κά δικαστήριο. Και μετάσου το ξαναπεί. Αι, φτάνει, γεια. Ναι. Γιατί δεν μαζί! Να Βράει η παράτα μα. Ε, πατήσαμε, με αυτό που άκουσα από τον Βενιζέλο, την πατήσαμε. Επιστρέφει, <laughs> τι γίνεται. Να ξεκινήσουν οι πολιτικοί που δεν έχουν δουλειά να κάνουν, να του καλούν όταν του έχουν ανάγκη. Τι θα γίνει τώρα. Αν έχει καινούργια δεδομένα, Βενιζέλο, και δεν μου αρέσει. Λε να επιστρέψει πάνω στο άτι. Το άτι. Τέλο πάντων, σε καμιά ναι. άμαξα, γιατί να άτι θα αγωνιστήσει. Ναι. Αυτό που κάνει φασισμό. Βρεούστα από το Τράβα κασιδιά, στο κασιδιάρι, το Έλληνε γκου Είναι φασισμό. Γκου καβάλα είσαι, <laughs> Σατανά είσαι το τέλος σου! Γουστα από το χάμα. Ο, ο, ο, Σατανά είσαι το τέλος Δεν πες και πολύ το... να σε ανάψω ε! Κρεμα... Μαριονέτα μου Όσο... σε έχω! Πολύ γουστάρω! Πυροβολή... Έλα ρε Αποστολή. Έλα τι γίνεται. Έλα ρε Αποστολή. Έλα τι γίνεται. Γιατί, γιατί δεν μιλά, τι έχει πάθει. Με μούκα, το... σε τρωγά. Γιατί ήταν πολλά θέματα που δεν συμφέραν και δεν τα έλεγα. Ε, ε, σου έχουνε κόψει τη φωνή. Μου κόψαν τη λαλιά, ναι. Σώπα μη μιλάω. Το έχω καταλάβει. Και ξέρετε γιατί το έχω καταλάβει. Γιατί. Γιατί θέλω να το καταλάβουν κι άλλοι. Θέλω να βάλει αυτά που είπε για το Καστελόριο Ζωή Μπακογιάννη. Αυτά που έλεγε για το Αιγαίο ο, ο Ματρού Αυτά που έλεγε ο άλλο. Εξωτερικών ο αδύνατο ο χτυκάρη. Τον κατρούγκαλο εννοεί ή τον μαντοβάλο. Τον κατρούγκαλο. Το Μάλιστα. Το κατρούκαλο. Και να βάλει και τον άλλον που τον είχε. τον κουκουέ. Και, τον, είχε, και τον, είχα, τον, είχα, τον είχαμε τόσα χρόνια αυτό το, το, το, το, το μάρι που βγήκε, που βγήκε δεξιό. Τέλο πάντων. Ποιον? Τον υπουργό εξωτερικών. Το δένδια. Όχι, μωρέ τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχει φτιάξει κόμμα δικό του. Ποιο? Υπουργό εξωτερικών επισήριζα. Ποιον είχαμε? Τον κουτζιά. Τον το κουτζιά. Αν ήταν γι' αυτό ο κουκουέ. Το τι? Ήταν και αυτό το κουκουένα. Ήταν και αυτό ο Μαρτίν <συγκρυσά> Καθοδήγη. Πώ δια άλλο <συγκρυσά> περνάμε μέσα από την Κρυσάρα Ναι, δεν ήταν. Κανένα κριτήριο, just the two of us Να βάλει αυτού τι λέγανε για το Αιγαίο, αυτά όλα τα τομάρια, να βάλει αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκη και στο τέλο να πιάσει να βάλει uh, με ημαράκι αυτά που έλεγε στο φίλο σου τον Κατζη Νικολάου με το 62% 100. άντε πάλι. Μήπω <συγκρυσά> να βάλω και την αυτούς... πενάκη για τα σύνορα, και από πίσω, και από πίσω να πιάσει να βάλει την πενάκη. <συγκρυσά> Το διάλευε βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Άι, παρά τα μαζί. Να ναι. Άλλιο κουμούνι, ήρθε το τέλος. Μα τι είναι αυτό βρισιά τώρα. Άι, μωρί. Βλέπεις την μπορώ πιο καλό. Ναι. Ήρθε το τέλος. Α, δεν έχει έρθει τόσο καιρό και δεν έχει έρθει όλο τέλει αλλές. Παρά τα το... με. Αθάνατη το πτύν. Εδώ παίζουμε του κουμπάρε. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν το πρωί σήμερα στον Τένο, στον Γιώργο Παπαδάκη και ο Νίκο Παπάς έλεγε τα δικά του στο ένα παράθυρο και ο Άδωνη Γεωργιάδης από την άλλη έλεγε επίση τα δικά του. Όμως ο Άδωνη δεν έλεγε μόνο τα δικά του, ήθελε να κάνει και μια συγκεφαλαίωση. Τον κύριο που είπε θα μα πάει Παπαδάκη. μέχρι τέλους απλώς κλείνετε μέχρι τώρα να συγκεφαλαιώσουμε. Αμέσω μετά τι πάνω... διαφημίσει θα συγκεφαλαιώσουμε. Το κύριε, το θα, κάνουμε μία, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε το για λόγω Να μια να το, κύριε, Ναι, είναι να ναι, ναι. Κύριε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα μετά, εντάξει. Βεβαίω. Το πετρέλαιο πριν τι διαφημίσει, γίνονται οι διαφημίσει και η εκπομπή μετά τι διαφημίσει η υπόθεση των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία κατέληξαν στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας η υπόθεση με, την, α, με τον σύζυγο της κυρίας Ράικου και το 1,6 δεν θυμάμαι το πόσο 1,7 1,7 Καθώς επίσης λέτε Συνομή, είναι... Κύριε Παδάκη έχω εγώ το λόγο για να συγκεφαλαιώσω Βεβαίως ναι ναι ναι Με μην τον πάρει και ο Παπάς το λόγο. Είχε ξεχαστεί ο Παπαδάκης. είχε ξεχάσει τη συγκεφαλαίωση που ήθελε να κάνει ο Άδωνη. Γιατί ο ανά τρία λεπτά που μιλούσε ο Παπάς, ήθελε να κάνει συγκεφαλαίωση. Να πει τι ακούσαμε από τον παπά. Λες και δεν ακούσαμε, δεν ξέρουμε τι ακούσαμε από τον παπά ή από τον Λεσμένο, Είχε την ανάγκη, αισθανόταν την ανάγκη να κάνει αυτή τη Δεν τον αφήσαν, λόγω Μετά τις ότι θα ξεκινήσει και θα του πει ο να κάνει τη συγκεφαλαίωση ο Άδωνη και ο Παπαδάκης κάνει το λάθο. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Είπατε χτε στο διάλογο που είχατε με τον κύριο Παπά ότι είναι πολύ κοντά το ειδικό δικαστήριο. Αν λοιπόν συγκεφαλαιώσετε, θέλω να λάβετε και αυτά σοβαρά υπόψη σας και τα ανακεφαλαιώνοντα. Λοιπόν, και ακούστηκαν λοιπόν. πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Παπά. Γιατί. Γιατί εγώ λόγο. να Ωραία, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Παπαδάκη. το Είναι είστε μεγάλο άνθρωπο. Από το πρωίλιο έχω ζητήσει. πρωί ήταν και όταν του δώσανε τον λόγο τελικά. Έκανε τη συγκεφαλαίωση. Είπε αυτά που ξέρουμε και ακούμε τι τελευταίε μέρε. Η συγκεφαλαίωση, η λέξη του πρωινού. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαν και καυγάδε γιατί μπορεί να υπηρέτουν και οι δύο, και ο παπά και ο Άδωνη, τον ελληνικό λαό με μοναδικό τρόπο. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Μπορεί να βάζουν πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένα. Μπορεί να είναι αγωνιστέ τις δημοκρατίας, των θεσμών και τις υπεράσπισης του ελληνικού λαού και των δικαιωμάτων του όμως κάποια στιγμή έχουν και κόντρες τώρα επειδή είπε ο κ. Μαπάς για δίθενε έμβασμα 2,6 εκατομμύρια δεν είναι Προκαλώνα. Μην... εγώ δεν διάκοψα καθόλου κανέ μόκο ρε μόκο. εδώ μιλάμε για μια κανονική σπήρα για μια μαφία! Για σταμάτα! Έναν βούλκος, στα, να ανακαλέσεις! Να λύσεις αυτέ τις αθληότητες! Κρέατε κάνε του Μπέκα! Του Μπέκα, εγώ! Κρύπες, αθληνάκι! Δεν τρέπες! Δεν τρέπες, γενο άνθρωπος! Γε. Υπάρχει Τράπεζε μια πολιτική κατάσταση! Σταμάτα τώρα, σταμάτα! Έλα, τώρα μιλάω εγώ! Άντε ρε, βέβαια από δωρε! Παπα-πα-πα! Χαιαψείς Τώρα α... μιλάω εγώ! Θα κάτσει να ακούσεις! Λίγο, να πω Γεια σου Μα! Δεν λε πολύ επιλέξει τηλεόραση και γίνωμά και πρωί! Μαλά! Κά, πιο μαλακά, βγάλε το λόγο σου πιο μαλακά Εσύ σε παραμουσιάστατε πέδελμα από, από τα ανανογυλέχοντας χώμη... Φορτώστε! Προλάμετε! Προλάμετε! Προλάμετε. Προλάμετε. Πάρτε τα! Έχοντας μαθητέψει δίπλα στο μεγαλύτερο ψεύτι όλων των εποχών που μπροστά το Βαρόνος Μινχάουζεν θα κοκκίνιζα από τροπή, ήταν Αλέξη Τσίπρα είναι λογικό να λέτε και λίγα παραμύθια. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Λοιπόν, Εάν δεν έχει λογαριασμού είσαι ψεύτη και απαταιώνα. Και παλάμε, ψεύτη, σπίρα του κατεπάντη, παρακαλώ. İşte... Βαστά τη τουρκικά λογαρά. Ε, ε, θα σκοτωθούμε. Δεν είναι πόλεμο σε τούτο που μα βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι. Έλληνε δεν του φεκάνε, Έλληνε. Έλληνα να λέει ψεύτη, απαταιώνα, μαφιόζο, σπήρα, Έλληνα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Για τον τόπο το λέμε, όχι για αυτού. Ε, να κλείσουμε πριν βάλουμε το τρίτο μέρος του λαού με την τηλεδιάσκεψη που έκανε Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με παιδάκια από όλο τον πλανήτη που μαθαίνουν ελληνικά ε, βρέθηκε και ένα πεδάκι κοριτσάκι και αυτό το οποίο δεν ήξερε και τόσο καλά ελληνικά. Oh there you go Parker how are you? Are you <laughs> how you You like it? Δεν αυτό. <laughs> so what is the first Greek word you And what? Oh, that's a very good, that's probably the most useful Greek word. Yes, it is We're very, very happy you like Greek and hopefully you'll be able to speak it fluently very soon. Dragula! <laughs> Ήξερε μερικά ελληνικά τα να το σκέφτείμε. Ζουμπουλία τη λέγανε την κοπελίτσα αυτή. Ήξερε μερικά ελληνικά τα. Ήξερε και έτσι κατάφερε να συνεννοηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ε, πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. <Κελα>, τα ακούω το θύμα μέσα, σ'accord. να φρίξουμε με όλα αυτά που γίνονται. Τώρα. Ναι, ναι, καλά, μη σκηστήκα. Καλό. Όχι, όχι. Περιμένουμε από σύννεφα. Ε? Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. αυτό, αυτό. Μα αν είναι yeah. δυνατόν, ρε παιδί μου. Ποιο yeah. να το περίμενε ποιο. Αυτό σε ένα μηδέν <laughs> είναι πατρί. <πάρας. laughs> Είναι δυνατόν ο Μπιονή και ο Παπαστάδρου να γίνονται σήμερα κατήγοροι ενώ έπρεπε να είναι μέσα ισόβια. Τι είναι αυτά δηλαδή και τα δέχετε εσείς. Να πέφτεις από τα σύννευα α πούμε ότι οι επιχειρηματίες ξέρω εγώ είναι λαμόγια. Αυτή που γάζεις αγάπη μου είναι το θέμα που του ψηφίζεις. Αυτή είναι το θέμα. Τι λάρκο θέλει αυτό τώρα γι' αυτό κάνει έτσι. Μην την πάρει κιόλα. Θα πρέπει να τους κατακαιραβώνετε εσείς. Δεν μου λες, έχουν ξεφτιστεί όλα τα κόμματα να λένε δημοκρατία. Όλα τα δημοκρατία. κόμματα, τι εννοεί, εννοεί και το ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερες? Βρε, όλους, για όλους. Εννοεί και δημοκρατία. το ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερες? Βρε, όλοι, όλοι. Δεν κοιτά να δει που φτάσαμε. Δημοκρατία, δημοκρατία, να την κατεργήσουν αυτή τη λέξη και να λένε ρεμούλα. Ρε Ρεμπουλάνι να γίνομαι. Δεν τρέπονται και λίγα, την ξεφτιστείσαν τη δημοκρατία, ρε. Για όνομα τη Παναγία. Καλησπέρα μου και αγωνιστικού χαιρετισμού σε εσένα και στον Ωρδίπλα. Μετά από τόσα χρόνια που σα ακούω, μπορώ να πω ότι ήταν από τι λίγε φορέ που άκουσα εκείνη την αγαπητή κυρία να γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη. Και με έκανε και έκλαψα ρεύου. Πραγματικά, τώρα όσο αναφορά τις εύχομαι όλοι ψυχα να τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, δεν έχω να πω τίποτα και εύχομαι όλοι αυτοί που κατοικούν σε αυτή τη χώρα και λέγονται Έλληνε, αυτή τη γυναίκα να την νιώσουν σαν εξαδέρφη τους αδερφοί τους, γειτόνισά τους άνθρωπο δικό τους να τον βλέπουν να νιώσουν λίγο κάποια πράγματα και ξέβασα να σου πω να πω αυτόν τον παλιό Μαλίκα τον Ταρίφα που ήμουν από τρει μέρες στη Μάρνη στο φανάρι ακούγοντας δυνατά λινοφρένια και γυρνώντα και κοιτώντας τον γυρνάει και μου κάνει Αδερφέ, αυτό που ακούς είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης που έχει συναντήσει και του λέω και εγώ μαλάκα αυτός είναι που ακούς ή αυτός που ψηφίσει και βγάζεις? Και τώρα θα έχεις σε ζάλισα Την παραγγελία έχει στο τηλέφωνο ρε Στον ταρίφα Γι' αυτό φιλαράκι θα μείνεις να πούμε μα*** και ταξιτής Γιατί ψηφίζεις Πασό και Νέα Δημοκρατία Και δεν σου φταίνε να πούμε Αυτά που ψηφίζεις Αλλά αυτά που ακούς στο ράδιο κι αν εσύ μαλα*** Την αγάπη μου Ναι ε, Σμαράγδα Σμαράγδα, είμαι η Σμαράγδα και η Ρουμπίνια Σμαράγδια και Ρουμπίνια Θα σου φέρει. Όχι, δεν το πιστεύω. Όπω oh, το είσαι από την αλλοφρένεια, το έχω συνηθίσει πλέον. Από το συνηθίζει, Μωρή. Όταν και σήμερα σουτιέν φοράει. Το μάθα και σήμερα. Φοράτε ακόμα σουτιέν στην Πάτμο. Είμαστε με τα μαγιό, δεν φορέμαι θα έρθει μωρή ο τουρισμό, αν είσαι με σουτιέν. <laughs> Πώ θα προσεγγίσουμε κάπω, εσύ πρέπει να σε με σου και <χι> ο άλλο ξετσούτσουνο κάτι, κάπω να έρθουν οι τουρίστε, οι τουρίστριε, όποιο. 75 τι φοράει, 75 τι, τα βλέπω κάθε μέρα. 75, ε? Ντι, τι, τι. Αντί, τι, Βλέπετε, Τι σμαράγδα είναι, λέμε, πείτε το δώρο <χι> Σμαράγδα, Όχι, σμαράγδα νόμιζα ότι θα πάρω, Δεν είμαι εγώ η σμαράγδα. Αντί, σμαράγδα ψάχνουμε. Τη σμαράγδα ψάχνουμε, Ναι, ναι, ναι, <χι> δεν πάει σμαράγδα, νο σμαράγδα. <χι> Εντάξει, το βρήκαμε. Κάτε αυτήν δεν κατάλαβα. <χι> Έχω μάθει πλέον, σου λέω, Κυριαζή εδώ. Πουλιά <χι> <χι> στον αέρα πιάνει. Δασκάλα είναι, <χι> δασκάλα είναι, <χι> κάτι πιάνει. Κέρδι εποπέ. Α, δεν είχα εμπειρία, με συγχωρήσει. Αντε φτάνει τώρα, να κάνουμε κανένα μάθημα, να μάθουμε τα παιδιά που. Μας τίποτα πώς να κάνουμε προσευχή Πώς Με να λέτε σίγμα... τον εθνικό ύμνο Κεραμέως έχουμε συνέλθετε Έλα καλό μεσημένου Άντε, Άντε γεια και...